Είναι δύο τα κυρία, κυρία θέματα τα οποία είχαμε χθες στη συζήτηση. Ήταν πολλά, καμιά δεκαριά, αλλά τα δύο κύρια είναι... Το ένα είναι δεκαετίες μας απασχολεί. Έχει να κάνει με την παραχώρηση των παραλιών στους Δήμους. Uh -huh. Και το δεύο με την στελέχωση και των μικρών μας Δήμων. Να πω για τη στελέχωση των μικρών νησιών, μικρών μα Δήμων, ότι είναι στο τελικό στάδιο η λίστα με το προσωπικό το οποίο θα πάρουν σε προσλήψεις για μόνιμο προσωπικό το οποίο θα mm. δώσει λύσεις στα προβλήματά της πολύ σημαντικό την... γιατί ξέρετε, έχω στο μυαλό μου ξέρετε, την Κάσο που δεν έχει καθόλου yeah, υπάλληλο yeah, yeah. <laughs> Ναι, σας λέω ότι είδαμε και τις ειδικότητε που θα πάνε στην Κάσο mm -hmm. είδαμε όλα τα νησιά ένα-ένα και τις ειδικότητε που θα πάνε στην Κάσο και τον αριθμό των ο, εργαζομένων που θα πάνε στην Κάσο ε, και είναι στο τελικό στάδιο, είναι ζήτημα ημερών από ό,τι είπε ο ίδιος να το, να το υπογράψει και να, να κλείσει τη λίστα συνολικά. Και το δεύτερο βέβαια οι παραλίε είναι δεκαετίες αυτό το πρόβλημα. Τι, μια τουριστική περιοχή όπως είμαστε εμείς είναι απολύτως λογικό να πρωτοστατεί σε αυτό το, το, το θέμα. Και πρέπει επιτέλου οι Δήμοι να παίρνουν τι παραλίε όχι σε αιτήσια βάση και να φτάνουμε Ιούνιο, Ιούλιο, άβρουσιά. Ακριβώ και να μην και έχουν να εκδοθούν... καθαριστεί ακόμα οι ΔΕΠΑ. Να παραλίες. μην έχουν καθαριστεί, να μην έχουν εγκατασταθεί επιχειρηματίε. Πρέπει και οι Δήμοι να μπορούν να κάνουν τον προγραμματισμό του και οι επιχειρηματίε που δραστηριοποιούνται στι παραλίε μα να μπορούν να κάνουν τι επενδύσει του και αυτοί να ξέρουν πότε ξεκινά η δουλειά του και πότε τελειώνει. Σωστό. Η συζήτηση λοιπόν αφορά το να γίνεται η παραχώρηση όσο για διάστημα όσο διαρκεί ηθία του Δημοτικού Συμβουλίου ούτως ώστε να μπορεί το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει να χαράξει την πολιτική που πρέπει να χαράξει. Και οι επιχειρηματίες να μπορούν να κάνουν επενδύσεις. Και όταν κάθε χρόνο πρέπει να πάρει μέρος στο διαγωνισμό, καταλαβαίνετε ότι φοβισμένος επενδύεις ή υποεπενδύεις. Λοιπόν, πρέπει να λυθεί αυτό το θέμα, τουλάχιστον έχουμε ένα σύμμαχο παραπάνω, σε αυτή την μάχη που θα δώσουμε στο Υπουργείο οικονομικών, γιατί εκεί είναι κυρίω το πρόβλημα. Uh -huh. Το έχουμε το Υπουργείο Εσωτερικών μαζί μα, σε αυτή την υπόθεση.